Νητιά, νητιά, νητιά, εσύ, Όταν ο Θεός έκανε τη γη Ένα σημείο του πλανήτου έσκησε και φίλησε <συσκοί> Είναι η Ελλάς <συσκοί> Η Ελλάδα μας <συσκοί> Από μα Το έχουμε πάθει όλο αυτό Είναι ο Βελόπουλος <συσκοί> Ο Βελόπουλος μας Ο οποίος ε, στο κοινό του Λέει διάφορα τέτοια πολύ ωραία που πιάνουν προφανώ, γι' αυτό είναι και κοινό του. Αλλιώ δεν θα ήταν κοινό του. Και είπε ότι όταν ο Θεό είναι δεδομένο ότι ο Θεό έχει φτιάξει τη γη αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά. Υπάρχουν αποδείξει, βίντεο. Γενικώ, όποιο θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Όταν λοιπόν έφτιαξε τη γη, έσκυψε και φίλησε μόνο ένα σημείο. Αυτό ήταν η χώρα μα. Αυτό εδώ ο τόπο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο τόπο με τα σημερινά του σύνορα, ο τόπο με τα παλιά του σύνορα. Γιατί πιο παλιά είχαμε μεγαλύτερα, ευρύτερα σύνορα. Λεπτομέρειε δεν τα ρωτά όλα αυτά, τα δέχεσαι έτσι ακριβώ όπω τα λέει. Επειδή λοιπόν είπε ο Βελόπουλο ότι αυτή την Ελλάδα, τον τόπο μα έσκυψε και φίλησε ο Θεό, είπαμε να, το βάλουμε, να βάλουμε και το τραγούδι τη Άννα Σβύση, αυτό το πολιτικό τραγούδι, με το πολύ βαρύ νόημα που τρώει τα παιδιά τη η Ελλάδα, επειδή την έχει φίλησει νωρίτερα. Ο Θεό, ο κύριος Βελόπουλο, δεν είπε μόνο αυτό βεβαίω, έκανε μια αναφορά στην Ελλάδα. Το σημερινό τόπο, τον φιλημένο από τον Θεό και μα θύμισε ότι στις στιγμές που έχει μεγαλουργήσει η Ελλάδα κατά σύμπτωση είχαμε βασιλιάδες, μονάρχες και το χουντικό Παπαδόπουλο. Επιμένως, έχω μια άποψη και θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Αυτή η χώρα, αυτό το έφνος, αυτό το πράγμα εντός που λέγεται Ελλάς μεγαλούργησε, μεσουράνισε, επεκτάθηκε, Με μεταλαμβάνευσε τον πολιτισμό δια μοναρχών Και βασιλέων, yeah. τι να κάνω τώρα, Να το αλλάξω κι αυτό, Εγώ ιστορικά δεν yeah, μπορώ να το αλλάξω. Ελλάδα, Η Ελλάδα μα. Η Ελλάδα μα. Η Ελλάδα με τον ουρανό σου. Η Ελλάδα, Ελλάδα με τη θάλασσα σου. Μέγα το τη θαλάσση κράτου. Ελλάδα με τα καλοκαιριά. Μα κάψαν εδώ πέρα. Εδώ και έκονται και έκονται οι περιουσίες έκονται τα ζωδάνα και με τα νησιά σου Να πουλήσουμε τα νησιά Θα πουλήσουμε και νησιά με τους σου την μη έξω την παλατέζα. με τη σου α, Ελλάδα. Ωραίο Ελλάδα, σου. Όλα πάνω και οι άλλοι Ή να πω ότι ο Παπαδόπουλο δεν έκανε επιχείρηση να βγάλει τα πετρέλαια και τον φάγανε οι Αμερικανοί. Ε, δεν μπορώ να το κάνω. Τα λέω αυτά. Αμαρτία ούκε. Δηλαδή, τα καλύτερα τα κάναμε βασιλιάδες βασιλιάδε και με τον Παπαδόπουλο, ο επιχείρησε να βγάλει τα πετρέλαια τότε 67-74, αλλά τον φάγανε 73. Αλλά τον φάγανε οι Αμερικανοί, επειδή ακριβώ επιχείρησε να βγάλει τα πετρέλαια και στην πορεία που κάποιοι άλλοι πρωθυπουργοί θέλουν και αυτοί να βγάλουν τα πετρέλαια. Μάλλον θα φαγωθούν από του Αμερικανού. Βελόπουλο, τα λέει στο κοινό του. Και επειδή είναι πολύ σημαντικά, έχει πει και σημαντικότερα, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Από αυτόν τον Κυριάκο, πάμε στον άλλο τον Κυριάκο, που είναι και πρωθυπουργό μα, όλων των Ελλήνων. Ο οποίο πήγε στην Κύπρο, έκανε επίσκεψη Και Θέλει να μιλήσει εκεί. Ο λογογράφο του είχε πολύ, πάρα πολλά κέφια. Και έκανε τι ομοιοκαταληξίε σαν άλλη πέπιτσα μελή. Στο διεθνέ περιβάλλον. Η αβεβαιότητα δυστυχώς είναι η μόνη βεβαιότητα που, που. Αν κάποιοι επιλέγουν την προκλητικότητα Απαντάμε πάντα με ψυχραιμία και ετοιμότητα Διότι άλλο πρώτος Δίσκος και άλλο Γιώργος Σίσκος. Στα επιθετικά πυροτεχνήματα αντιτάσσουμε ακλόνητα επιχειρήματα Διότι άλλο Τεστογεύσκι και άλλο Μίσρα Άλλωστε Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν θράσος, έχουν θάρρος που, που. Δεν ανοίγουμε διάλογο Με το παράλογο Παράλογο Έλα να φτάνει πια, Έλα να, φτάνει έλα να, φτάνει πια, να σου Φάγατε Φάγατε Φάγατε Τελικά όμως, φάγατε! Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω, στην εποχή του Μνημονίου. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό! Σιγά τα ΟΑΑ. Έχουμε συνηθίσει. Τρία μνημόνια έχουμε στην πλάτη μα. Έχουμε βγει και από τα τρία, όπω έχουμε ακούσει. Από όλου του πρωθυπουργού που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο από το 2010. Και μετά μπαίνουμε και βγαίνουμε με φοβερή ευκολία. Σέρθηκε και τέταρτο και πέμπτο. Μπορούμε, θέλει ο λαό να το καταναλώσει. Δεν μα άμε εμεί από αυτά. Έχουμε αντοχέ. Αυτά έλεγε στην Κύπρο λοιπόν. Ομοιοκαταληξίε έκανε ο λογογράφο. Ομοιοκαταληξίε διάβαζε και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μα μας είπε τώρα για το μνημόνιο, μίλησε και για το τι ακριβώς παράταξη ε, είναι η Νέα Δημοκρατία. Παρά τον παγκόσμιο οικονομικό τυφώνα, η Ελλάδα καταφέρνει σημαντικές νίκες, όχι μόνο στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και στο οικονομικό. Μπράβο! Γιατί ήμασταν και είμαστε η παράταξη του πολιτικού ανθρωπισμού. Μπράβο! Μπράβο! Με πρώτη μας μέρημνα τις λαϊκές ανάγκες. Ελλάδα. Ελλάδα. Θα χρειαστούν αρκετέ ώρε ακόμη να επανέλθει το ρεύμα στην περιοχή. Εδώ στο Ελλάδα. με την Ελλάδα. Ωραίο. Ελλάδα. Με το φίλο του Με το Με την Υπότιτσα εκ παλικάρια Φαλικάρια! Σου τάρεται και σπάστε τα δοκάρια Με τους θύτες σου Ήταν πρωί, πολύ πρωί Ιαχ! Yeah. Χαράματα, επίθεση η γεγίνη Λευταία! Yeah. Με τη λευτεριά σου Λευτεριά και ρωμιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα Και είμαστε η παράταξη του πολιτικού ανθρωπισμού. Μπράβο. Με πρώτη μα μέρημνα τι λαϊκές ανάγκε. Και εδώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκύρ. Πάντω να μην σταχρωστάω. διαφωνούμε. Όντω έχουν πρώτη προτεραιότητα τι λαϊκέ ανάγκε και είναι η παράταξη του ανθρωπισμού. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάει, για την κυβέρνηση, έτσι όπως θα ξέρουμε, έτσι όπως θα βιώνουμε. Είναι αυτό ακριβώ ο κύριο Οικονόμο. Σε πολύ μεγάλα κέφια, δεν ξέρω ποιο του γράφει λόγου. Μάλλον μόνο του. Και αυτό το κάνει ακόμη καλύτερο, όπως το, το βλέπουμε, το ακούμε, το παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά από το Press Room. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο στον άλλο Κυριακό, στον Βελόπουλο, γιατί από τις εκπομπές που έχει, από τις ομιλίες που κάνει, ε, δίνει, δείχνει, δίνει ξεκάθαρες θέσεις για τα πολύ σοβαρά θέματα. Και το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή είναι το εθνικό θέμα, Τουρκία, απειλές δίπλα των Ερντογάν και όλα τα υπόλοιπα. Πώς λοιπόν θα απαντήσουμε... Αν ε, έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο Πρωθυπουργό και αυτό που θα δώσει ως απάντηση είναι αιτία και λόγο σοβαρότατο για να ψηφίσουμε Κυριάκο Βελόπουλο. Εμένα με ενδιαφέρει ευθέω να μπορώ να στείλω πυράβλου δωράκι στους Τούρκους Και εγώ έχω πει χιλες φορέ, αν ήμουν Πρωθυπουργό, με το παραμικρό που θα έκαναν οι Τούρκοι, πάση δυνάμει και πάση ισχύ, θα χτυπούσα την Τουρκία. Καμπάνω του αδέρφια! Όχι σε πολλά σημεία. Τέσσερα σημεία θα χτυπούσα. Τέσσερα. Θα χτυπήσουμε όλη την Τουρκία, όλα και όλα. Θα είμαστε εμεί εδώ, με τα όπλα μα, τα ραφάλ που έχουμε πάρει, θα βλέπουμε όλη τηλεόραση και θα χτυπήσουμε τέσσερα σημεία τη Τουρκία. Έχετε περιέργεια, ποια είναι αυτά τα τέσσερα σημεία. Ακούμε πολιτικό αρχηγό, ακούμε υποψήφιο κόμματο, να λέει πώ θα κάνει πόλεμο με την Τουρκία. Φαντάζομαι πολλοί από αυτού που ακούνε, όχι μόνο εμά εδώ, αλλά και γενικότερα από τον ακούνε, θα τον ψηφίσουν για αυτόν τον λόγο. Για τα τέσσερα σημεία. Ακούμε λοιπόν τι θα καταστρέψουμε από του Τούρκου. Όχι σε πολλά σημεία. Τέσσερα σημεία θα χτυπούσε. Τέσσερα. Τι τρει γέφυρε στον Βόσπορο και το φράγμα του τα Τουρκ στην Νότια Τουρκία. Του έχει τελειώσει. Σάπεκο εσύ, ναι. Καταρχά, αν χτυπήσει τρει γέφυρε, τελειώνει η πολεμική βιομηχανία των Τούρκων για να μπορέσουν να έχουν διοικητική μέρημνα και τροφοδοσία στον Εύρο. Του έχει πάρει φαλάκι, ο Εύρο και πα μέχρι την πόλη. Τα λέω έτσι απλά. Τους έχεις πάρει φαλάγκη, παιδιάδα ο Εύρος και πας μέχρι την πόλη. Τους έχεις πάρει φαλάγκη, παιδιάδα ο Εύρος και πας μέχρι την πόλη. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Γεστήκα με αδέρφια. Κάποιο να ξυπνήσει το μαρμαρωμένο βασιλιά, μια που θα πάμε μέχρι την πόλη. Εδώ λοιπόν δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώ θα είπε. Έχει μελετήσει η ελληνική λύση, το κόμμα του Βελόπουλου, ο ίδιο του Βελόπουλου. Ποια σημεία θα χτυπήσουμε με τα όπλα που έχουμε στην Τουρκία, είναι τρει γέφυρε, όχι εδώ στην Αθήνα. Τρει γέφυρε στην Κωνσταντινούπολη και το φράγμα του νερού κάτω και Αλλά αυτό είναι λίγο μακριά. Πώ θα πάμε εκεί, δεν το λέγεται. Περνάμε κανένα δύο χώρε ακόμη. Μια μικρή λεπτομέρεια. Εμεί θα τα χτυπήσουμε όλα αυτά, εννοείται. Αυτοί θα χτυπήσουν κάτι. Ή θα του ευνηδιάσουμε, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Μετά δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτοί, εμεί θα είμαστε στην τηλεόραση. Θα έχουμε πρωθυπουργό τον Βελόπουλο, εννοείται. Και θα βλέπουμε τι ακριβώ του έχουμε κάνει. Θα βλέπουν και αυτοί τα συντρίμμια στον Βόσπορο. Και δεν θα κάνουν τίποτα οι Τούρκοι που είναι και 80-90 εκατομμύρια που έχουν επίσης στρατό που έχουν τα νησιά τα δικά μας ακριβώς στα παραλιά τους. Λογικά ερωτήματα. Δεν κολλάνε προφανώς σε όλο αυτό το αφήγημα το πολύ ωραίο πατριωτικό που θα γκρεμίσουμε τις γέφυρες, τα καμάρια του Ερντογάν και της Κωνσταντινούπολης. Οπότε το δεχόμαστε έτσι όπως είναι και μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα γιατί όλα αυτά απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων ψηφοφόρων του Βελόπουλου ο οποίος τους προσδιορίζει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει η ορθόδοξη συνείδησή μας, η χριστιανική μας αντίληψη αλλά και η λογική, διότι είμαστε νεάντερνταλ με λογική και άποψη. <Τελο> Διότι είμαστε νεάντερνταλ με λογική και άποψη. Η πιο, Α! Η πιο, Α! Η πιο, Α! Θα λέτε ελληνική λύση και θα κλαίτε πολύ. Θα κλαίτε. Θα λέτε ελληνική λύση και θα κλαίτε. Απ' τα γέλια. Ήδη το λέμε ελληνική λύση και κλέμε από τα γέλια με όλα αυτά τα πολύ ωραία και έχουμε ακόμη καιρό για τις εκλογές. Δηλαδή δύο 3 μήνες στην καλύτερη. Κάνα χρόνο στη χειρότερη. Τι θα υποθεί μέχρι τότε, Όχι την πόλη, θα πάρουμε και τα φράγματα και τι γέφυρε και παραπέρα θα πάρουμε και άλλε χώρε που συνεργάζονται με την Τουρκία, όλη εκεί την, την Κεντρική Ασία, Ουσμπεκιστάν, Τουρκουμενιστάν. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε. Μια που θα ξεκινήσουμε, θα πάμε στην πόλη, γιατί θα έχουμε καταστρέψει τι γέφυρε και δεν θα έχουν στρατό από την Αλεξανδρούπολη. Και μετά είναι μια ευθεία, όπω όλοι λένε. Είναι μια ευθεία. Ευθεία ήταν και για τη Ρωσία να μπει στην Ουκρανία, γιατί και εκεί είναι τελείω flat. Το έδαφος, αν μπούμε στον παραλογισμό, να κάνουμε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Πώς θα γίνουν τα πράγματα, επειδή τα βλέπετε λίγο μαύρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σας καταλαβαίνω, αλλά ευτυχώς υπάρχει και η άλλη λύση. Και να σας αποχαιρετήσω να κατέβω από το βίωμα εκφράζοντας μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Όπως είπα μπαίνοντας τον πρόεδρό σας, τα πράγματα είναι εξαιρετικά άσχημα, αλλά μπορούν να γίνουν και πολύ χειρότερα. Mm, πολύ ευχαριστώ. Επιτέλου, να υπάρχει και λίγο φω, λίγο αισιοδοξία. Τα παρουσιάζουμε εδώ όλα μαύρα. Το μόνο θετικό ότι θα πάρουμε την πόλη από αυτά που ακούσαμε, γκρεμίζοντα τι τρει γέφυρε. Οπότε να παρουσιαστεί και κάτι πιο θετικό από τον να λέξει Τσίπρα. Ε, τα σχολεία αυτή την εποχή που κλείσαν, τι προηγούμενε μέρε, κάνουν κάτι πάρτι γενικότερα να αποχαιρετήσουν τον ένα τον άλλον του μαθητέ, πάρτι αποφίτηση, τελετέ, όπω θέλετε, γιορτέ. Παλιά κάναμε και γυμναστικέ επιδείξει εμεί εκεί λίγο μετά, και κατά τη διάρκεια τη Ε, στην Αλεξανδρούπολη ένα σχολείο έχει μαζέψει τους μαθητές τελείωσε και γιορτή, η τελετή, το πανηγύρι και είναι δημοσιογράφος και ρωτάει ένα αγοράκι, ένα πολύ κομβικό θέμα που απασχολεί ε, την ανθρωπότητα αιώνες τώρα Πώ! με θα τα κορίτσια; Πως θα ρίχνεις τα κορίτσια; Τα σπιρώχνω Πώ θα ρίχνει τα κόλλημα τη Κάμερα, απλό και ωραίο. Χαβαλάει να κάνουν οι άνθρωποι. Μην αρχίζουν τα μητού τώρα, μην αρχίσουν τα υπόλοιπα ευαισθησίε. Πεδάκια είναι. Απαντάνε ωραία με ετοιμολογία. Βλέπουν και την κάμερα. Έχει αποτυπωθεί στο μυαλό τη ότι αυτό που θα πούμε στην κάμερα πρέπει να είναι αστείο. Γιατί δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη και ε, ε, εκτίμηση στα κανάλια. Οπότε και από μικρού και από μεγαλύτερου πια. Μόλι βλέπουν κάμερα, βγάζουν τον πιο αστείο εαυτό του, το χειρότερο εαυτό του, να βρίσουν, αισθάνονται μια τέτοια ανάγκη, να ξεσπάσουν. Το ξέσπασμα πάει και προ την πολιτική ηγεσία, αλλά και προ την ίδια την κάμερα, δηλαδή προ το ίδιο το μέσο ενημέρωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το γλεντάει, του γλεντάει ο κόσμο και είναι σταθετικά θετικά όλη αυτή τη εποχή που δεν έχει και πολλά. Αχ, έχει, έχει ένα, γιατί γύρισε ω τα κούρα, πρωί-πρωί ήταν στι Βρυξέλλε, πήγε στο Γιώργο Αυτιά και μα είπε τα ευχάριστα. Καλημέρα κύριε Καλησμέρα. Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλά, Καλησμέρα. τι ώρα ήρθατε. Εχθές ο βράδυ, εντάξει. Είχα δεσμευτεί απέναντί σας. Σα ευχαριστώ θερμά και σας είχα ρωτήσει, μα θα έχετε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, θα είστε έτοιμος να έρθετε. Στις αποσκευέ σας τι φέρατε. Φέραμε μνημόνια. Φέραμε μνημόνια. Στι αποσκευέ σα, τι φέρατε, Φέραμε μνημόνια. Μπράβο! Αισόδοξο. Στα αισιοδοξά το βάζουμε και αυτό. Μαζί με το ότι θα πάρουμε την πόλη. Μαζί με τα μνημόνια μα, θα πάμε και θα του δείξουμε. Εμεί έχουμε τέσσερα μνημόνια, πέντε μνημόνια. Εσεί πόσα έχετε, δεν έχουν αυτοί. Θα προχωρήσουμε να γκρεμίσουμε και τι γέφυρε. Και να φέρει μνημόνιο στα Οικούρα, να φέρει αυτή η κυβέρνηση, η επόμενη όποια θα είναι. δεν μα απασχολεί καθόλου. Δεν μα νοιάζουν τα μνημόνια. Θα καταλάβετε γιατί βλέπαμε ρεπορτάζ. στην τηλεόραση του Α, που ήταν ένα καλοκαιρινό ρεπορτάζ με πλάνα από τη Μύκονο και με συνεντεύξεις πολιτών από την Μύκονο. Οι τιμές για μια ξαπλώστρα στο νησί των ανέμων ζαλίζουν αφού σε πολλέ περιπτώσεις μπορεί να φτάνουν έναν βασικό μισθό 450 ευρώ πληρώσαμε 350 ευρώ, ευρώ πληρώσαμε Πρώτη όμως, μπροστά στο κύμα, χτυπώσε το κύμα τα πόδια μας Το κοκτέιλ μπορεί να έχει από 25 ευρώ σε ένα καλό μαγαζί και μέσα στο κέντρο αλλά μπορεί να έχει και από 100 ευρώ Πρέπει να δουλεύουμε πολλές ώρε για να πάμε Τα μπροστινά τραπέζια ήταν στα 1000 ευρώ το άτομο και τα πίσω τραπέζια ήταν 500 ευρώ. Ven conmigo y Αυτά είναι. Αυτό ακριβώ. 450 ευρώ, λέει εδώ η κοπέλα, στη Μύκονο Με χαρά όμω. Πρώτη. Δεν είναι τώρα να δίνει 450 ευρώ σε τρίτο. Προφανώ θα έχει πιο, πιο κάτω. Θα είναι η τιμή, γιατί τις βάζουν σε σειρά. Αν έχετε προσέξει, είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η πέμπτη. πέμπτη. είναι η φτωχολογιά πίσω. Που θα έχει κανένα 200 ευρώ, φαντάζομαι, αν η πρώτη έχει 450 ευρώ. Σου χτυπάει η θάλασσα τα, τα πόδια και καμαρώνει. Δεν λέμε για τα υπόλοιπα. 25 ευρώ το κοκτέιλ το φτηνό που φτάνει μέχρι και 100 Όλα αυτά είναι πολύ λογικά. Οπότε 10 μνημόνια να έρθουν, δεν μα άμε με τίποτα, δεν έχουμε κανένα απολύτω ανάγκη. Πάτε εσεί τώρα οι εδώ σε κάτι παραλίες χωρί ξαπλώστρες Η φτώχεια και είναι και κάτι άλλο. Πάνε με 7 ευρώ, 8 ξαπλώστρες Κάτι 20 έχει και με 20 σε κάποιε εδώ παραλίε. Δεν έχω βγει φέτος οπότε δεν ξέρω τι τιμές καλά. Αλλά νομίζω και με 8 με 10 ευρώ βρίσκει. Ξαπλώστρα. Έχει πάει εσύ. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν έχει Αυτά είναι για του φτωχού. Οι καλοί. που το λες και με καμάρι ότι έδωσες 4.50, πας 10 μέρες στη εικόνα και μόνο για ξαπλώστρες, θες 4.500. Φαντάζομαι θα πιείς και κάτι και ένα μπουκαλάκι νερό, άλλα 50 λεπτά, πόσο θα το έχει, βάλτε και αυτό στο λογαριασμό Ωραία είναι όλα αυτά, σε μια χώρα τρελών αντιφάσεων, σε μια κατάσταση τρελών αντιφάσεων, Ε, ελπίζουμε να συνεχιστούν έτσι όλα ανέμελα Ευτυχώ ένα πολίτη από την Τρίπολη δεν έχει πάει στην οίκον μάλλον. Ένα πολίτη από την Τρίπολη βλέπει τι δυσκολίε, τις και αυτό τον εντόπισε κάμερα. Αλλά όμω είναι αισιόδοξο και μα μεταφέρει αυτή του την αισιοδοξία. Ευτυχώ έχουμε μια κυβέρνηση που φροντίζει για όλα. Και αυτό τον ευχαριστώ για μα. Σα ευχαριστώ καταναλωτέ. Η ακρίβεια όχι, η χειρισμοί τη κυβέρνηση, ναι, και ελπίζουμε τον έχουμε και την άλλη τραύτρια. Και ελπίζουμε να τον έχουμε και την άλλη τρεδία Και ελπίζουμε να έχουμε και την άλλη Τι ελπίζουμε, προσευχόμαστε να τον έχουμε την άλλη τετραετία Καταλαβαίνει τις δυσκολίες, δυσφόρει και ο ίδιος Αλλά όμως χαίρεται με τους χειρισμούς Αυτή τη κυβέρνηση και ελπίζω ίδιο, εμεί θα το προσευχόμαστε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό και την άλλη τέτρα αιτία στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου ή όποτε γίνουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια με αυτά τα πολύ αισιόδοξα και τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Είναι στιγμέ του Σαββατοκύριακου, ένα μικρό δείγμα. Ακολουθούν κι άλλα στην συνέχεια. 2.11.10.80.880, -80, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι ο αποστόλιο, σα περιμένει. να καταθέσετε τις απόψεις σας, τιμές για ξαπλώστρες και αν θα έχετε κλείσει κι εσείς για μήκονο. Με 4.50 την ξαπλώστρα, φαντάζομαι οι δύο ξαπλώστρε <χει> Μπορεί να είναι κοιμή, οπότε γίνεται ακόμη καλύτερο όλο αυτό. Δεν αποκλείεται τίποτα σε αυτό το τόπο και κυρίως σε αυτό το νησί με τέτοιες αντιλήψεις όχι μόνο αυτό που τα πουλάνε αυτά, κυρίω αυτό που τα αγοράζουν όλα αυτά. Radio, παπάκι παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει ένα διάλογο να κάνετε. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού. Πρώτε διαφημίσει κολλητά, και εδώ είμαστε. Ναι, γεια σα. Παναγιώτη, λέγομαι, από το Το χημικό σα παίρνω για ένα κάποιο ποδήλατο που μου ενδιαφέρεστε, είστε αποστολή. Ναι, ναι, έχετε ποδήλατα, δεν έχετε. Ναι, ναι, ναι, εγώ έχω μεγάλο ποδήλατο. Γυμναστική. Ορίστε. Γυμναστική. Έχω και γυμναστική. Σταθερό δηλαδή, εννοεί. Στατικό ποδήλατο, γυμναστική. Αλλά κυρίω ποδήλατα για έξω γυμναστική. Δρόμο, να... δρόμο. Κατάλαβα, δρόμο, κατάλαβα. Δρόμο, Ωραία. <laughs> Έχουμε κάποιο καλό δρόμο, άσελο. Ε, όταν λε δρόμο, εννοεί κουρσά. Ένα κουρσάκι, κρυάρι. Όχι κρυάρια αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα Δεν μπορώ να φέρουμε παραγγελία <laughs> γιατί έχω ένα, ένα, με τα κρυάρια έχω ένα θέμα, πάθος Έχεις ένα πάθος, γιατί σε ενδιαφέρει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 Κατάλαβε τι λέει ο Κρυάρι, έτσι. Ε, ε, ε, ναι, ναι, κατάλαβε. Ναι, αγωνιστικό κούρσα. Με Κρυάρι το, το, το, το τιμό το, το... είναι το. Σαν Κρυάρι, πον. Τιμόν, εντάξει, κανονικά, ναι. Το γύρω-γύρω που πάει. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. εντάξει. Έτσι είναι ορολογία. Κρυάρι, τέλο, ναι. είναι, Έτσι λένε. Έχει δει κάτι συγκεκριμένο, έχει δει κάτι. Γιατί γενικώ υπάρχει έλλειψη σε καλά ποδήλατα. Κοίτα, θέλω να Λόγω... είναι κάποιο ελαφρύ. Να είναι καρμπόν. τέτοιο, πώ το λένε. Με κάρμπον. Ναι, Μάρκα, δεν έχει υπόψη κάτι. Μάρκα δεν έχω να κρυφτώ, όχι. Έχει, ε... έχει κανένα ε, ε, ιδεάλ. Η ΝΤΑΛ δεν πρέπει να έχει καθόλου αυτή τη στιγμή σε κούρσα. Όχι, η ΝΤΑΛ δεν έχει σταματήσει την κούρσα από το 18, 10, εκεί περίπου, 19. Ωραία. Η ΝΤΑΛ Δεν έχω τώρα, εσεί τι προτείνετε τέλο, και, και τι ρόδα θα βάλουμε πάνω, 18ρα. Πάχο εννοεί, τι λάστιχο. Ναι, ναι, τι λάστιχο. Συνήθω έχουν 25 πλέον πάνω, το έχει ήδη. Κατάλαβα. Κατά, ε, έχει ε. το προπετάλει αυτό που κουμπώνει το παπούτσι πάνω. Συνήθω τα πιο καλά τα δίνουν και με χωρέ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 No, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να βγει και λίγο ξόφτερνο. No. Είναι ψηλό no. Ενώ μήπω το χρησιμοποιεί και για μια έξοδο μετά. Δηλαδή, φτάνει κάπου με το ποδήλατο, μην είσαι τώρα μετά, είναι, είναι ατσούμπαλα. Αυτά τα, τα, τα ποδήλατα είναι, είναι ατσούμπαλα. Ναι, σκάνε και μερικοί έτσι κατεβαίνουν με τέτοια παπούτσια και κυκλοφορούν. Ναι, γι' αυτό <laughs> ε, είναι λίγο πιο. Είναι ωραίο γιατί <laughs> χορεύει και κλακέτα με αυτά, κάνει τσίκι τσίκι. <laughs> ναι, ναι, κάνεις, ναι Έχει και σανδάλια πάντως ε, τέτοιο με κουμποτά παπούτσια πετάλια. Άχι... Μπορεί και, και, και πιο παραλίε. Πολύ συριζέικο αυτό λίγο, ναι. Και μποτάκια ορειβατικά έτσι κάπω με τέτοιο. Και αυτό πάλι συριζέικο δεν είναι ναι, πολύ. Ναι, όχι, είναι πολύ σχηνούσα. Πολύ σκηνούσα. Δεν θέλω. Θέλει πιο. Ποιο έτσι... σαντορίνη, κάτι πιο πα... σαντορίνη. Ναι, πιο λουστρέ, κάτι ναι, πιο, έτσι, πιο χα... ναι, να είναι πιο λίγο πιο χάρη. Να είναι λίγο πιο καλό να πα, α πούμε, σε μια... στον Ιάρχο. Αν θε να πα σε ναι. κάτι τη προκοπή, <συσκ> αν θε να βγει, <συσκ> θε να ακούσει κάπου τη Μόνικα. Με τι θα πα, με τον Σαριζέο, δεν τροπή. Εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει η ορθόδοξη συνείδησή μα, η χριστιανική μα αντίληψη, αλλά και η λογική. Διότι είμαστε νεάτερνταλ με λογική και άποψη. Μέχρι τώρα είχαμε του και του νεάτερνταλ. Ενώ τώρα, όπω λέει ο κ. Βελόπουλο, έχουμε του νεάτερνταλ. Έτσι αυτό προσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζονται με λογική και με άποψη. Είναι εκτιμηταίο αυτό γιατί δεν είχαμε δει λογικού, είχαμε δει μόνο του άλλου. Είναι θετικό το βάζουμε και αυτό στα. Θετικά παίρνει ένας ακροατής, λοιπόν, τον Κυριάκο Βελόπουλο και επιτέλους έγινε μια σωστή ελληνική συνεννόηση. Παρακαλώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Με ακούτε. Βεβαιότατα, ευκρινός και καθαρός. Με α... ακούτε. Ναι, σα ακούμε. Σας ακούμε, κύριε. Όχι, ακούω, ακούω. Άντε, πάμε. Ε, μ πάμε. Μ' ακούσε. Πάμε. Άμα δεν κλείσει το ρημάδι από δίπλα να θα μα ακούσει ποτέ. Κλείσει το ραδιόφωνο, <laughs> <laughs> Τι έχει ανοιχτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άντε, άντε κλείστε το. Μ' ακούσε. Μια συνάδελφο ο Βελόπουλο έχει εκπομπή σχεδόν καθημερινά, καθημερινά νομίζω, αν δεν είναι στη Βουλή. Και βγάζει και ακροατέ εδώ. Κανονικά, ελληνοφρένεια. Όπω πρέπει και προβλέπεται πάνω στην Βόρεια. Ελλάδα ο Πλεύρης, θάνο πλεύρη, ανακοίνωσε εκ μέρους ελληνικής κυβερνήσεως ε, σχετικά με τη Νοβάρτης την προσφυγή στη δικαιοσύνη του ελληνικού κράτους για χρηματισμό θα μπορούσε εδώ να μπαίναν πολλά από πίσω αλλά φρενάρει η πρόταση για χρηματισμό των γιατρών Σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας Νοβάρτης ποσού 214 εκατομμυρίων ευρώ για την ηθική βλάβη Που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από τι πράξει που η ίδια εταιρεία έχει ομολογήσει στι Ηνωμένε Πολιτείε και αφορούν στο χρηματισμό γιατρών. Και αφορούν στο χρηματισμό γιατρών. Και αφορούν στο χρηματισμό γιατρών. Έπρε κάποια στιγμή το ελληνικό κράτο να, να ρίξει φω και να κάνει απαραίτητε κινήσει για του γιατρού που χρηματίστηκαν. Και μόνο αυτή δεν έχει αποδειχθεί κάτι άλλο. Οπότε ούτε για του γιατρού, βέβαια, θα γίνει αριθμό. Αλλά οι γιατροί είναι το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Οι γιατροί γενικότερα. Και να λοιπόν το ελληνικό κράτο μετά από καθυστέρηση, επειδή λέγαμε ότι δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, να έκανε. Θα πάει του γιατρού, θα του καθίσει στο σκαμνί και θα πληρώσουν οι γιατροί για όλα αυτά που έκαναν όλοι οι υπόλοιποι. Και είναι πάρα πολλοί άλλοι, αλλά μάλλον δεν θα γίνει τίποτα γιατί προ του γιατρού και εκεί θα μπει τελεία. Θα στραφεί το όλο θέμα. Έχουμε πρωθυπουργό τον κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζαμε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό όλο. Όλοι φαίνεται όποτε βγαίνει μια κάμερα στο δρόμο, το βλέπουμε στις παρές μας, κάθε μέρα, τα καλύτερα λέμε, αισθάνονται την ανάγκη μας να πούνε τα καλύτερα υπό μορφήν σαλιών όπως ξέρουν πολύ καλά και οι Υπουργοί. Αδώνης Γεωργιάδης Κύριε Πορθυμπουργέ, είναι πραγματικά μεγάλη μα τιμή που είστε εδώ και πρέπει να το πω γιατί άχισε να ακουστεί πριν κατέλθω του βήματος ότι τίποτα από όλα αυτά που είπαμε δεν θα είχε συμβεί σήμερα χωρίς τη δική σα καθημερινή καθοδήγηση και εμπλοκή και γι' αυτό σας αξίζει η χαρτητήρια Κύριε Πρόεδρε, εσείς και η κυβέρνησή σας αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλες τις προκλήσεις των τελευταίων ετών. Ντόρα Μπακογιάννη Ο Μητσοτάκη έχει σήμερα απίστευτη αξιοπιστία όταν μιλάει. Μάκη Βορίδης. Όταν εμφανίζονται πολιτικοί του διαμετρήματος και της εμβελίας του κυριακού Μητσοτάκη, θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού προς το πρόσωπό του. Βαγγέλη Μεϊμαράκη Κύριε Πρωθυπουργέ, και σα το λέω εγώ, που αν και έφτασα στρατηγό, ξαναγίνομαι με αυτή τη μάχη μαζί με το στρατηγό. Νίκο Χαρδαλιά. Ο Πρωθυπουργό είναι ένα πραγματικό ηγέτη. Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικέ φορέ λέμε Βρε, παιδί μου, μπράβο. Άνα Μισέλα Σιμακόπουλου. Οι Βρετανοί λέει Θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρι Τζόνσον. Πού τσου μπήκα μια ιδέα και θέλουν εσά για Πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, Γιατί δεν δίνουμε. Μιχαηλίδου. που Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θεωρώ ότι είναι ε, One in a million. Δημήτρη Κερίδης. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πραγματικά επειδή ήμουν στην αίθουσα, Μπορώ να σα πω ότι έλαμπε. Γιάννη Λοβέρδο. Αυτό που λένε οι πολίτε που με σταματούν στο δρόμο είναι ένα πράγμα. Ευτυχώ που σε συνθήκε πανδημία έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για την Νέα Δημοκρατία. Στέλιος Πέτσα. Ποιο την εμπνέει, την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Και αυτό που την εμπνέει είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννη Όπω Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Είναι αυτό που είπε ο Μπάμπης Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι είναι στην Ευρώπη ο καλύτερος και λέμε βρε παιδί μου μπράβο. Μόνοι, μόνοι τους το κοιτάνε. Βλέπουν και διαπιστώνουν μόνοι τους όμως ότι είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη και λένε μεταξύ του, βρε παιδί μου Μπράβο αυτό ακριβώς Ο λαός τώρα που είναι συνέχεια του προηγούμενου λαού Που δεν είναι λαό, Είναι ένας που έχει πάρει για το ποδήλατο Κάποιος του είχε δώσει το τηλέφωνο να κάνει κάτι με το ποδήλατο Και έμπλεξε στον Αποστόλη το πρώτο μέρος Το ακούσαμε τώρα είναι το δεύτερο Και το σκο... να ρωτήσω Σε περίπτωση που βγαίνει με σέλα αυτό ναι. Έχουμε καμιά σέλα να μην σκοτίζει τα παπάρια Στου άντρε. Ναι, υπάρχει η σέλα συνήθως ε, άμα έχει τρύπα η σέλα στη μέση που είναι για να με χτυπάει τον προστάτη τέλο πάντων. Ναι, δεν το χτυπάει. Ε, ναι, επειδή σκύβει πολύ, θεωρείται ότι είναι πιο σωστή για να με χτυπάει τον προστάτη αυτή η σέλα. Έχει κάποια άλλη που να κουμπώνει στον προστάτη. Όχι, να κουμπώνη όχι. Δεν να έχει δυστυχώ. Οπότε θα πάμε στη λύση χωρίς σέλα Αν, αν βγάλουμε τη σέλα θα πάει πιο οικονομικά. Ε, πάντα, ναι. Ότι βιαφερείς ναι πάει πιο οικονομικά και πιο γρήγορα. Ναι, θα είναι και πιο ελαφρύ. Ναι πάντως, πάντως έτσι ελαφρύ σε carbon, θα βρούμε κάτι. κοίταξε να δεις τώρα, ελαφρύ σε carbon, κούρσα. Κούρσα. Ναι, ελαφρύ σε carbon κούρσα. Δύσκολο το βλέπω. Δηλαδή... Γιατί, γιατί εγώ ε, θέλω, θέλω γενικώς να είναι ελαφρύ και αν μπορούμε να βάλουμε στην πίσω ρόδα να βάλουμε πατάκια να παίρνω δικάβαλο.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 λάβετε βαρουφάκι Α, είσαι... ναι δικαιολογούνται Α, όλα μα το σκεφτείτε Τα πάντα, ό,τι κάτσει δηλαδή. Και πήγα ναι, δηλαδή το... από οικολόγου πράσινου για να καταλάβετε σε κουβέλη ναι. και μετά βαρουφάκι. Ναι, ναι. Οπότε θέλω <χει> ένα τέτοιο να βάζω τα πατάκια πίσω, να βάλω άτομο, να κάνω μπάνι, όλοι. Ναι. Να ανεβαίνω ναι. τα πεζοδρόμια, να κατεβαίνω τα σκαλιά με τον άνθρωπο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι. Άμα το καταφέρει αυτό, θα είναι για βιντεάκια. Άρα θέλω... <χει> γυρνάω βίντεο εγώ, άρα θέλω να βάλουμε και στην πίσω ανάρτηση με μπουκάλα στην πίσω ρόδα. <χει>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 Εγώ ξέρω πιο καλά γι' αυτό <laughs> Σίγουρα Α έχετε πιο μόνιμη σχέση σε συμφετητές εμείς εντάξει Α όχι όχι εμείς εντάξει. δεσμό είχαμε ένα καλοκαίρι Δονούσα είχαμε πάει γι' αυτό δεν τα μπορώ αυτά με τα Α ναι τα ξεπέρασες Τα μετά. σανδάλια ναι ε. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε κάναμε ελεύθερο κάμπινγκ Χωρίς σκιά ε. Δεν ήταν ευχάριστη Α. εμπειρία με το στρατή ευτυχώ ήταν χημικός Ναι, ναι. Αυτό μα έσωσε που ήταν χημικό και ήταν πολύ χρήσιμο για τι διακοπέ αυτέ. Εδώ... Δηλαδή δεν υπήρξε χημία που δεν κάναμε. Ναι, πολύ χημία. Εδώ άλλωστε είχα συντονούσα ένας φίλος με, πώ το λένε, είχε ένα παρεό, το είχε για σκέπαστρο, το είχε για μαγειό, το είχε για έξοδο και για σκέπαστρο και για τέντα. Τα πάντα όλα. Ε... Και εμεί έτσι ήμασταν. Με ένα παρεό κυκλοφορούσε τα πάντα όλα. Και εμεί έτσι ήμασταν ε... με τον κοστή όταν ξαπλώναμε και φορούσαμε το παρεό, τέντα έκανε πάνω. Ναι, τέντα τέντα. Δηλαδή, ειδικά αν τριπέλευε ο ένα τον άλλον, γινόταν τέντα. Ναι, ναι. <laughs> Κανονικά. <laughs> Ωραία. <laughs> λοιπόν, δέστο εσύ με το ποδηλατάκι και θα πάρε πάλι να τα πούμε. Να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ναι, ναι, ναι. Okay. Οκ, Να ρωτήσω λίγο, από ό,τι μου είπε ο στρατή, μπορεί να μιλά μόνο κάπου μια με δύο, κάτι τέτοιο μου πέρασε. Εκ, εκείνη την ώρα με βολεύει, ναι. Εντάξει, θα σε. εντάξει, οκ. Okay. Σχολάω από τη δουλειά μια μισή, γι' αυτό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Οκ, okay, οπότε θα ξαναμιλήσουμε. Έγινε, να είσαι καλά. Ναι. Τέλει μέγα, σα. μη χάσει και δεν πάρει ξανά μια μισή με δύο για τον στρατή που τον είπε και κοστίζει την πορεία, όλα μαζί. Ξεκίνησα από το ποδήλατο, πήγαν εκεί που ψιλοαραμενόταν ότι θα πάει είτε. και ο άνθρωπο ανυποψίου την τέντα. Με το παρέο. Και ο άνθρωπο ανυποψίαστο, του έδωσε ο άλλο, ο στράτη φταίει βέβαια, του έδωσε το τηλέφωνο και του λέει: Πάρε την τάδε ώρα, αυτά που γίνονται συνέχεια. Και τα ακούμε εδώ, είτε πρόκειται για άλλα θέματα, για μαμάδε, διάφορα έχουμε ακούσει πάρα πολλά, είτε για το στρατή εδώ και το ποδήλατο. Το, το, στα θετικά των ημερών, γιατί εμεί εδώ πάντα αναδεικνύουμε τα θετικά. Ένα από του στόχου μα είναι αυτό και έχουμε πάρα πολλά θετικά. Όσο περνάνε οι μέρες και συμπληρώνεται η τετραετία, τα θετικά είναι χήμαρος. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε, να τα καταχωρήσουμε, να τα επεξεργαστούμε. Παράγουμε περισσότερα θετικά ως τόπος από αυτά που μπορούμε να καταναλώσουμε. Μέσα στα θετικά λοιπόν είναι ότι ο Βασίλης Λεβέντης μετά την νοσηλεία του στην Εντατική και Καναδίμινο νομίζω από κορονοϊό βγήκε... Και ξαναβγήκε στι επάλξει, συνηγέστατο, μαχητικό. Γιατί έρχονται και εκλογέ, πρέπει να ξαναδιεκδικήσει την ψήφο του λαού. Ε, κάνει λοιπόν μια διαδικτυακή εκπομπή. Και εκεί έχει αρχίσει και τα χώνει στο περιβάλλον Μητσοτάκι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήρθε τώρα και κάνει, έδωσε στα πετρέλαια, στο βενζίνε 12 ευρώ το μήνα. Έδωσε κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω και όλα αυτά. Την οσυρή εγκέφαλη στο γραφείο του Μητσοτάκι τα εισηγήθησαν. Γιατί δεν πιστεύω να είναι τόσο βλάκας ο ίδιος Να πιστεύει ότι με τα 12 ευρώ το μήνα Βγαίνει το, τα, το πετρέλαιο και τα, τα καύσιμα ενός αυτοκίνητου και του σπιτιού Δεν το πιστεύω Κάποιοι λίθιοι διπλανοί του πρέπει να το το είπανε Πάνω στην στη ορμή τους να τον πείσουν ότι πάει καλά Έχει λιβανιστήρια γύρω του Και έχει απογειωθεί από την πραγματικότητα Γιατί ήθελε και ο Μητσοτάκη να είναι μόνος του στην εξουσία Λέει συνεχίζω και πιστεύω είπε σε μια συνέντευξη ότι μόνος μου πρέπει να... Αυτοδύναμος πρέπει να είναι και ποιος τότε θα σου λέει την αλήθεια οι σου που όλοι και ανόητη, ποιος θα σου λέει την αλήθεια μέσα από τις Mercedes θα μαθαίνεις την αλήθεια Είναι σε φόρμα να κρατήσουμε αυτό έχει έρθει πολύ δυναμικό, καθαρό λόγο, βάζει και τα δικά του μέσα πιάνει θέματα ουσίας, πάντα. να ηγηθεί. του αγώνα για την ανασύσταση του ελληνικού λαού, κράτους δεν ξέρω βάλτε τι θέλετε έτσι και άλλο τίποτα, δεν θα γίνει από όλα αυτά και δίνει και οδηγίες τι πρέπει να κάνουν τα απλά μέλη Το να λέτε καλό είναι την εκπομπή να την παρακολουθούν χιλιάδες τι μπορώ να κάνω εγώ, κάνω την εκπομπή αγωνίζομαι πρώτον και εμένα για να γίνει η εκπομπή που δεν είναι εύκολο, ούτε εκατομμυριούχοι είμαστε ούτε... Ε, έχουμε τα στούντιο, τα τεράστια κτλ. Με το να λέτε καλό είναι την εκπομπή αυτή να τη δουν χιλιάδε, δεν συμβάλλεται. Το ξέρουμε ότι καλό θα ήταν να το δει όλη η Ευρώπη, όλο ο κόσμο. Η κατάλληλη κίνηση είναι η μία ώρα που διαθέτεται ελεύθερη την ημέρα, οι δύο ώρε, να ασχολείστε, να κόβετε από την εκπομπή τα σημαντικά κομμάτια τη και να τα αποστέλλετε στου φίλου σα με email ώστε να ενημερωθούν. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό θα το κάνετε τη μία ή δύο ώρε που έχετε ελεύθερε μέσα στη μέρα. Έχετε όλοι και θα μάθετε μοντάζ. Τηλεοπτικό, γιατί είναι και εικόνα, και ραδιοφωνικό. Θα κόβετε τα βασικά κομμάτια και θα τα αποστέλετε στου φίλου σα και κυρίω στην Ευρώπη. Γιατί, όπω είπε, καλό είναι την εκπομπή αυτή να την παρακολουθούν χιλιάδε στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία θέλουν όλοι να ακούσουν λεβέντη χωρί υπότιτλους Στην Πορτογαλία, Ιταλία, παντού. Όλοι θέλουν και πρέπει, πρέπει. Μόνο εμεί θα έχουμε την τύχη ω λαό μόνο εμεί θα έχουμε αυτό το θετικό. Πρέπει να παρακολουθούν Βασίλη Λεβέντη και ένα τρίτο και τελευταίο απόσπασμα για από, από τον Βασίλη Λεβέντη. Θεωρώ ότι κανένα κόμμα άλλο δεν τολμάει να αντιπαρατεθεί με την Ένωση κεντρών. Εμεί ζητάμε όλε οι συντάξει να είναι μέγιστο 1500. Πού είναι για τα άλλα κόμματα, όχι λέει γιατί αν χάσουν δεν του ψηφίσουν τάντε. Δεν του ψηφίσουν. Άντε έχω πρόσκειλα. Κοπρόσκυλα τα υπόλοιπα κόμματα λοιπόν, επειδή δεν δέχονται 1500 σύνταξη. Εγώ συμφωνώ. Είναι κοπρόσκυλα όλα τα άλλα κόμματα. Ήταν μεγάλη απολία που δεν μπήκε στη Βουλή. Είχαμε περάσει πολύ καλά τα τέσσερα χρόνια πόσο ήταν, που ήταν στη Βουλή. Έδωσε πολλέ προτάσει, το κόμμα του ο ίδιο, περιοδίε, συγκινήσει, πάρα πολλά. Επί Τσίπρα ήταν, Επί Τσίπρα ήταν ο Λεβέντη στην Βουλή. Είπαμε Τσίπρα. Να κλείσουμε με τον ίδιο τον Αλέξη, με κάτι επίση αισιόδοξο. Φίλες και φίλοι, τα προβλήματα στη χώρα μας είναι πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να γίνει ξανά προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Και μάλιστα αφύλακτο φυλάκιο. Πολύ σωστό γι' αυτό, χωρίς σύνορα. Ένα φύλακτο φυλάκιο. Ως αισιόδοξο το λέμε και αυτό. Κάπω έτσι αποχωρούμε. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού τώρα. Δεν έχει να κάνει με ποδήλατα, δεν έχει να κάνει με αυτά που ακούσαμε στο πρώτο και στο δεύτερο. Είναι κλασικός λαός με την ποικιλία τη γνωστή. Κολλάει στις διαφημίσεις αμέσω μετά μαγκαζούν. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Πού καλά. Είμαι καλά! Είμαι καλά! Είμαι, καλά. Είμαι καλά. Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Είς, αφ με χαλή. Κι άλλη. Με ερχόμενη εβδομάδα μα βλέπω για παιδιά εντό τα μαζί μου. Καλάκι Άμα είναι να χαλάσετε τον τουρισμό να κάνετε ζημιά τι σου φταίμε μετά, εντάξει. Θα παραπονιάσε. Εμεί θα φτάμε για όλα. Έπο τα φταίει, Εμεί θα φτάμε για όλα. Το πούμε που έχουμε βλέπει. Ωραία που έβγαλε τώρα ο δικό του μέσα από την καλαμάτα με το μητοτάκι. Σα καλαμάτια, μόνη καλαμάτα, όλη η Ελλάδα σε μια φωνή. Ακριβώ. Σε We are Κυριάδου, κυριάδου. Να σου κόρε, του κιστήσαμε του καστιμάρι τότε η κανένα και η Τι έγινε αυτό η Δούρου τελικά. Δεν τους έπρεπε στη μάτρα. η σπέκουλα όλη αυτή, η δολοφονία χαρακτήρα, όλη αυτό πήγε στράφη, κρίμα. Βέβαια τελείω στράφη δεν πήγε γιατί κατάφεραν να βγάλουν τον το Η περιφέρεια είναι για να αντιμετωπίσει το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 Να σου πω, ε, θα συμφωνήσουμε, κάτσε λίγο, μην μου πέσει. Ότι είπε ένα σωστό Μητσοτάκη, ότι οι υπουργοί του είναι και οι βουλευτέ είναι όλοι για τα πανηγύρια, ε. Μια κυβέρνηση κουρελού. Το είπε στην καλαμάτα, συμφωνούμε. Σε αγγλικά, τσίτα θα λέγαμε ότι είναι for the carnavals. Μητσοτάκη effects. <laughs> Ωραίο ο Σωτήβα και ωραία και τα αγγλικά του. Καλύτερα από τα αγγλικά του Μητσοτάκη. Που ούτε αγγλικά μιλάει, ούτε ελληνικά είναι σαν την καλομήρα ένα πράγμα. Λίγο απ' όλα. <στολίκη> Ναι, αλλά η καλομήρα είναι πολύ συμπαθήσει και γλυκιά. Για α, τα βάζει. Τι παίρνει τα δικό κομμάτια, τέλο πάντων. Δεν πάει περιπτώσει, ενώ άλλο είναι ανπαθάρι να το σκέφτημα. Πώ, τον αγαπάει αγαπά σε κάθε πόλη, πόλη, πόλη τη χώρα που πάει περιοδία, δεν άρεσε την καλαμάτα. Το είδα. Το μιτσιωτάκι είχα μιλιά. και τον ίδιο. Δεν ήδη ξέρει μια αγάπη. Ναι, αυτό είναι να ξεχυλήσει. Αγάπη, αλλά πάει μπροστά στην κοπείζε 10 μονάδε. Αφήνουμε τώρα το Μισοτάκι και ω Μοβέδουσα ή με τη μηνοδικό. Να στο αγαπητό θύμιο, επειδή γέρασε και ξεκούτιανε, βρήκε και έβαλε τον ζουράρι. Η νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπέμπω. Και, και να μην τα πάρει. Δεν είχε πρόχειρη βρέτη τώρα που έλεγε Μπορεί να χάσουμε το καθελόριζο, αλλά θα κερδίσουμε τη ρόδο. Δεν το είχε πρόχειρο. Μετά σα λέμε δεκανίκη τη δεξιά και δημόνεται. Δεν θα τα βάλει τώρα αυτά που σου λέω, γιατί θ' ενοχλούνε. Το δεκανίκη τη δεξιά το ακούω. Αν και θα είχε ένα ενδιαφέρον να πούμε δεκανίκη τη δεξιά όποιον εφαρμόζει πολιτικέ τη δεξιά. Όχι, όχι, όποιον στηρίζει τη δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Τη δεξιά μέχρι εκεί που δεν παίρνει... Συμφωνώ αυτό που λε πάρα πολύ. Ενδεχομένω θα είχε ενδιαφέρον να... Να το λέγαμε αυτό για όποιον έστρωσε το δρόμο στις δεξιές Εκείς πολιτικές να πατήσουν δρόμου. οι δεξιοί και Εκείς. να κάνουν ακροδεξιά. Εσείς, εσείς, εσείς το σπρώσατε το δρόμο, εσείς είχατε λόγο στα Άλληλα. κανάλια παντού και δουλεύατε σε κανάλια που ήταν δικά τους ρε, νεοδημοκράτικα δουλεύατε. Γιατί υπάρχουν κανάλια που τα έχουν και αριστεροί; <Ρε> Λεωνινός από Παντρέα, να σας πω ένα... Γεια σου, λέω! έναν εκδοπάκι έτσι. Α, mm, θα ευθυμίσουμε. Πείτε μου, πείτε π... μου το χωρατό. Μιτσάκι και ουα, Πώ Πώς? Μακρύνετε το ένα και μου πρύξετε τα δυο. Αχ, καλώ εε! Απαπαπαπα, τραπηκε και το αστείο τραπηκε. Εντάξει, πάντως, ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας στη σάτυρα, στην κομμωδία, στο human ευχαριστώ. Oh. ,τι θέλετε, το. Έχω πολλές επιλογές από τον γάλαθο. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Βγάζετε το. Γεια σας. Όχι μα είναι εξαιρετικό αγαπητέ. Δηλαδή το σκέφτηκες. Πήρες τηλέφωνο υπεραστικό. Δεν το αξιοποιήσω. Να σε καλά. Πάντα τέτοια.